Λουλούδια. Πετάξτε ότι άλλο βρείτε, είναι το μήνυμα γιατί στις 6 το απόγευμα έχουμε διάγγελμα το 5ο, 6ο στη σειρά του Πρωθυπουργού ο 6 ο στη σειρα του πρωθυπουργου ο οποίο θα πει τον οδικό χάρτη της ακύρωσης, ανάκλησης προσωρινής μάλλον, των όποιων μέτρων, των μέτρων για την ακρίβεια οπότε ο Άδωνης προηγείται πάντα και δίνει το στίγμα και σας παρακινεί να βγείτε στους δρόμους, χαρούμενοι τώρα που έχει έρθει ο Μάιος που μα έχει φτάσει στην εξοχή που λέγαμε και παλιά. Βγείτε και με ακούστε καμπάνε, χτυπήστε καμπάνε, πετάξτε λουλούδια ή οτιδήποτε άλλο. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα και αυτήν την πολύ αισιόδοξη εικόνα θέλησαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Έχει τροποποιηθεί ελαφρώ και η διαφήμιση του Σπύρου Παπαδόπουλου που μα έχει ζαλίσει όλο αυτόν τον καιρό να μείνουμε μέσα στο σπίτι, και όχι μόνο αυτό. Έχει τροποποιηθεί ελαφρώ η διαφήμιση. Θα ακούσουμε ένα μικρό μέρο τώρα. Παιδιά, σας έχω βαρεθεί όλους, με έχετε κουράσει <ΚΚΚΚΚ> Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά Θα σας πω Είμαστε 24 ώρες στο κοστράωρο μέσα Και δώστε του παλμό και τραγούδι Τραγούδι, το δωράκι παρατούρου, το δωράκι παρατούρου Συνέχεια Σόπα που να είναι Βάζιμάνουν οι καμπάνες Σόπα που να είναι οι καμπάνες να βαράνε! Αυτό το κόμμα είναι δικό του και δικό τους Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό τους. Οι καμπάνες να βαράνε! Κυρία, θες έχω βαρεθεί όλους, με έχετε κουράσει! Ότι εμεί δεν έχουμε βαρεθεί, να βλέπουμε, να ακούμε. Το Σπύρο Παπαδόπουλο. Είδα και μια παρέμβαση στο τραγούδι. Το χώμα δεν είναι δικό μα, από ό,τι άκουσα. Είναι μόνο δικό του και δικό του. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μα απασχολήσει πολύ όταν θα τελειώσει ο κορονοϊό και θα έχουμε, για άλλη μια φορά, την τελευταία δεκαετία, μόνο τα μέτρα μπροστά μα. Αλλά α μην τα φέρουμε τόσο κοντά. Έχουμε άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε τώρα. Το χώμα το δικό του και το δικό μα θα το βρούμε όταν έρθει η ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση λαοί βρουν το χώμα. Πιανού είναι, σε ποιον ανήκει Λαός που δεν το έχει βρει, δεν είναι και τόσο σωστός λαός, έχει να κάνει μόνο με τους κορονοϊούς και τους γενικότερα, τους άλλους τους ιούς γόνους, πολιτικούς και άλλα τέτοια. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος λοιπόν, τον ακούσαμε εδώ, μας έχει βαρεθεί λίγο, μας λέει πώ να πλύνουμε τα χέρια, μας λέει τι μέτρα να πάρουμε, μας λέει να κάτσουμε σπίτι, το δεύτερο απόσπασμα της νέας ανανεωμένης διαφήμισης. Πρώτο. Όχι κοινωνικότητες δεξιά αριστερά ε, Παιδιά, μας πιάνει η εθνική έξαση ναι. Λίγο ψυχραιμία ναι. να πω Δεύτερον, όχι babysitting στα εγγόνια Θα μου πείτε τώρα οι γιαγιάδες Σπήρα μου αυτό είναι δύσκολο Παρανομία και εμένα μου αρέσει. εγώ πού παρανομία Τρίτον, μένουμε μέσα Για να έχουμε όλη την υγεία μας Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έγγελς Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Αυτό το είπε και ο Μάρξ, το είπε και ο Έγκελ. Αφού το έχει πει ο Μάρξ και ο Έγκελ, πρέπει να το τηρήσουμε. Αυτοί ξέραν, τα είχαν δει τα θέματα, είχαν δει και που μπροστά και πάρα πολύ μπροστά, είχαν δει και τι συνέβαινε στην εποχή του, το είχαν αναλύσει μια χαρά. Έδωσαν στην ανθρωπότητα αυτό που έπρεπε να δώσουν. Υλικά πολύ ωραία, σχέδια πάρα πολύ ωραία, θεωρητικό υπόβαθρο άριστο. Από εκεί και πέρα, η ανθρωπότητα όταν έχει κέφια δοκιμάζει όταν δεν έχει κέφια δεν δοκιμάζει και κάθεται σπίτι φοβισμένη και αδύναμη σήμερα το βράδυ όμως θα δυναμώσουμε όλοι γιατί θα βγει πάλι ο μα που μας έχει σώσει όλους θα κάνει το διάγγελμα, το γνωστό διάγγελμα και μετά θα είναι υπουργείο της Ιόδρας όλοι να αναλύσουν τα μέτρα, τι θα γίνει, πώς θα ανοίξουν πώς θα Γίνει όλο αυτό σταδιακά. Οπότε, τι θα έχουμε σήμερα το βράδυ στι 6 ώρα? Διάγκελμα είναι μια πρώτη απάντηση. Μια δεύτερη απάντηση είναι αυτή που μα λέει ο Άδωνη. Υπάρχει και μια ιδέα ότι όσο μπαίνουμε στο Μάιο και αυξάνουν οι τη μέσε θερμοκρασίε, τόσο ο ιό κατά κάποιο mm -hmm. τρόπο δεν λέει ότι εξαφανίζεται, λέει ότι ενδεχομένω αδυνατίζει. Άρα, από τον κύριο Μετσοτάκη, θα ακούσουμε τι φάσει άρση των μέτρων με τη σειρά. Ο κύριο Πρωθυπουργό θα σαλπίσει. το διάγγελμά του την αντίστροφη πορεία και θα δώσω το ρυθμό όπως κάνει από την αρχή αυτής της κρίσης. Εγώ σας τα είπα και μύπτω τα σχήρας μου. Μαύρα κοράκια μελύθια γάμψα. φασισμός στην καθημερινή μας ο δεν επιτρέψει να περάσει την αντίσταση και ο Σπύρος Παπαδόπουλος μετά το σάλπισμα που θα έχουμε 6 ώρα το απόγευμα το νέο νεοδιάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη τι έχει λείψει σε όλους ε, υπάρχει ως απορία θα σας απαντηθεί τώρα τι έχει λείψει πάρα πολύ στον άδωνη Γεωργιάδη ε, Αντιλαμβάνομαι την πίεση όλων και ασφαλώς και του μακαριοτάτου και των ιερέων και των πιστών ε, εδώ όμως έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα πρέπει μέχρι το τέλος να διατηρήσουμε αυτήν την καλή εικόνα που έχουμε. Αυτή είναι η κοινή αγωνία όλων μας. Δεν σας κρύβω και εμένα μου έχει πάρα πολύ μια θεία λειτουργία, να την ευχαριστηθώ. Δεν σα κρύβω ότι και εμένα μου έχει λύσει πάρα πολύ μια θεαλή λειτουργία να την ευχαριστήσω. Τέτοια θεαλή λειτουργία, σαν αυτή που είχε κάνει ο Χάρη Κλίν από την ταινία Λαλούμ, που έδειχνε ότι όταν είχαν πάει στα χωριά οι τηλεοράσει τη δεκαετία του 70, του 80, ε, πω όλοι ήταν προσιλωμένοι, ακόμη και ο ιερέα που έκανε τη λειτουργία, μισό απ' έξω από το ιερό, μισό μέσα, να βλέπει τον αγώνα τον ποδοσφαιρικό και να μπλέκει ψαλμοδίε μαζί με τα γκολ που έμπαιναν, τα πέναλτι και τα offside πολύ πετυχημένα στην εποχή του, έρχονται και κολλάνε τώρα γιατί του έχει λείψει μια θεία λειτουργία. Θέλει να πάει να προσευχηθεί, να βρει τον εαυτό του. Είναι λίγο έξαλλο τώρα, τελευταία και τον άδενη λέμε. Είναι λίγο έξαλλο, βγαίνει πάνω από δέκα φορέ σε κανάλια και ραδιόφωνα κάθε μέρα, επειδή του έχει λείψει θεία λειτουργία για να τον ηρεμήσει, να γίνει αυτό ο μαλακό, ο πράο, ο μιλίχιο τύπο που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε αγαπήσει. Όλα αυτά τα χρόνια, συνάδελφο του Αδωνή και τώρα, αλλά κυρίω και παλιά όταν ήταν στο Λάος, ε, τώρα σαν βουλευτή, βουλευτέ και ιδίω στο Κοινοβούλιο, είναι ο Κυριάκο Βελόπουλο. Σου λέει ελληνική λύση, ξεφεύγει, δεν γίνεται. Του στέλνουμε 3, 4 να το πολύ. Τέλο. Δεν θα πάει στο 8, 9, 10. Μπορεί να πάμε. πάμε στο 10, στο 15 και θα κυβερνήσουμε. Γιατί αυτή η χώρα πρέπει κάποια στιγμή να έχει ελληνική κυβέρνηση πραγματική. Ελληνική.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 Το κρατάμε το αισιόδοξο, το θετικό, είμαστε τέτοιοι τύποι, νομίζω και εσείς, ότι θα κυβερνήσει η ελληνική λύση. Θα κυβερνήσει ε, με όλα τα φάρμακα που χρειάζονται, γι' αυτό που λέει φάρμακα από τώρα, για να αντέξει ο κόσμος την ώρα που η ελληνική λύση, η ελληνική, θα κυβερνήσει με ελληνική κυβέρνηση. Ε, τον ακούγαμε που τα έλεγε όλα αυτά, καλά κάνει, τα λέει τώρα, απευθύνεται στον κόσμο του, συνηθισμένο όλο αυτό. Ε, αυτά τα αυτού του τύπου τα κόμματα, τα μικρά που έρχονται, κάνουν μια εμφάνιση μία ή δύο τετραετίε και μετά εξαφανίζονται, διαλύονται, δεν υπάρχουν πια. Το έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια. Μα θύμισε λοιπόν όταν ακούγαμε τον Βελόπουλο τον παλιό του πρόεδρο, τον Καρατζαφέρη, αλλά μα θύμισε και τον ίδιο τον εαυτό του Βελόπουλο που έλεγε πάλι ω λαό θα κυβερνήσουν και τον Άδωνη που ω λαό και εκείνο έλεγε τότε θα κυβερνήσουν. Καταλαβαίνουν πλέον ότι είναι μονόδρομο να κυβερνήσει ο λαϊκό ορθόδοξο το μόνο κόμμα που δεν καμία εξάρτηση από πουθενά. Θα κυβερνήσω κάποια ημέρα και θα δείτε τα αποτελέσματα. Ο λαϊκό ορθόδοξο νεμό ήρθε για να κυβερνήσει. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να απαντήσουμε στους Τούρκους όταν κυβερνήτη είναι ο πρόεδρό μα. Κυβερνήτη τη Ελλάδο, κυβερνήτη του τόπου. Ο λαϊκό ορθόδοξο νεμό και ο Καζαφέρης θα κυβερνήσουν. Ό,τι πράγμα κυβέρνηση είναι νομετηλιακό. Ωραία νομοτέλεια. Μια χαρά νομοτέλεια. Ακούσαμε και τον Άδων και τον Βελόπουλο. Όταν ήταν βουλευτέ του λαού, με τι πάθο ο Άδωνη και τότε. Με το ίδιο πάθο έλεγε ότι θα κυβερνήσει ο Καρατζαφέ. Με το ίδιο που λέει τώρα ότι κυβερνάει και είναι πάρα πολύ καλό ο Κυριάκο Μιτσοτάκη. Με το ίδιο πάθο που έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι ο Κυριάκο είναι ένα αστό και δεν έχει καμία σχέση με την Νέα Δημοκρατία που είναι λαϊκό κόμμα. Με το ίδιο πάθο που έβριζε τον Καραμαλή με το ίδιο πάθος που τώρα υποστηρίζει τον Καραμαλή και λέει τι καλά που τα έκανε ο Καραμαλής με το ίδιο πάθος γενικότερα γιατί το πάθος είναι κάτι ε, χρειαζούμενο κάτι πολύ καλό ε, στις πολιτικές διεργασίες αυτού του τόπου φαντάζομαι και άλλων τόπων ο Καρατζαφέρης θα κυβερνήσει ο Άδωνης έλεγε τότε θα κυβερνήσει ο Βελόπουλος λέει τώρα ότι θα κυβερνήσει ο Λεβέντης δεν λέει ότι θα κυβερνήσει. Θα το πει μάλλον κάποια στιγμή, επειδή έχει ένα άλλο σκαλί που πρέπει πρώτα να ανέβει. Η Ένωση Κεντρών είναι ο κεντρό χώρος Και ο κεντρό χώρο έχει αποδείξει ότι είναι επτάψυχο. Επομένως θα υπάρχει η Ένωση Κεντρών, και είμαι σίγουρο ότι θα επιτύχουμε και είσοδο στο Κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε ένα βήμα πριν, όπως ακούσατε πρέπει να επιτύχει η είσοδο στο κοινοβούλιο, είναι σίγουρο ότι θα την επιτύχει, την είχε επιτύχει το 15 αλλά κάτι συνέβη στην πορεία. Έχασε του βουλευτέ, τον πολέμησαν οι Αμερικάνοι, όπω έλεγε, γιατί και ο ίδιο όμω είχε πολεμήσει του Αμερικανού. Τον πολέμησαν οι Γερμανοί, γιατί και ο ίδιο είχε πολεμήσει του Γερμανού. Αλλά να μείνουμε στου Αμερικανού, οι οποίοι δεν έκαναν πολύ σωστά, γιατί πολέμησαν το Λεβέντη. Έβγαλαν το Λεβέντη από τη Βουλή, δεν έχουμε εμεί το Λεβέντι στη Βουλή, έχουμε όλου του άλλου και να τα αποτελέσματα που έχει οδηγηθεί ο πλανήτη, το σύμπαν, η γη, η χώρα ολόκληρη. Οπότε, τι συμπέρασμα βγάζουμε για του Αμερικανού. Όπω στην Τσίπρα ήταν σιριζέ οι Αμερικανοί. όλοι οι Αμερικανοί η Αμερικανική πρεσβεία. Και μια και μιλάμε για Αμερικανική πρεσβεία που είναι οι φίλοι μα οι Αμερικανοί. Του οποίου εγώ ποτέ δεν είδα σαν εχθρού βέβαια να εξηγήσω. Εγώ του βλέπω πάντα σαν ηλίθιου. Εγώ του βλέπω πάντα σαν ηλίθιου. Εγώ πιστεύω οι Αμερικανοί ότι είναι ηλίθιοι. που είναι οι Αμερικανοί ότι είναι ηλίθιοι Εδώ ελληνοφρένη λοιπόν με τους ηλίθιους Αμερικανούς ο Βασίλης Λεβέντης τους αποκαλεί έτσι εμείς έχουμε άλλη άποψη αλλά δεν έχει καμία πολύ σημασία η δική μας άποψη σημασία έχει άποψη του Βασίλη Λεβέντη ή έτσι τα πράγματα σήμερα 28 Απριλίου με την επικαιρότητα να περιμένει το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε από εκεί και πέρα να, οι πληροφορίε που μέχρι τώρα τι συζητούμε σαν είδηση να γίνουν είδηση για να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Υπάρχουν και κάτι δημοσιεύματα με την χαλάρωση των μέτρων στη Γερμανία και σήμερα κάναν αποτίμηση ότι δεν έχουν πάει και τόσο καλά. Ότι έχουν αυξηθεί οι δείκτες επειδή είχαν χαλαρώσει πριν 15 μέρε και σκέφτονται και εκεί τι να κάνουν. Είναι ένα μπερδεμένο θέμα έτσι κι αλλιώ. Οπότε φεύγουμε από αυτά, θα πάμε λίγο πίσω γιατί η μέρα έχει και ποια μέρα δεν έχει σε αυτόν τον τόπο υπενθύμηση η σημερινή όμως υπενθύμηση είναι ελαφρώς ε, ιδιαίτερη δεν είναι και πολύ γνωστή στον κόσμο αλλά εκπέμπει ένα μεγαλείο είναι 28 Απριλίου του 1944 ε, ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Η μάχη στο κάστρο του Ημιτού η μητό ήταν, λέμε το Προάστιο, όχι το βουνό που είναι το Κυριάκο στον εξογείνο, πιο κάτω μετά την Ειλίου είναι ο μητό. Σήμερα είναι δάφνη μητό, είναι Δήμο. Εκεί λοιπόν, γράφτηκε το 1944, ενώ ψηλοέφευγαν η Γερμανία, αλλά ήταν πολύ πιο σκληροί στο τέλο του. Φαινόταν ότι χάνουν τον πόλεμο και είχαμε διάφορα εκτελέσει, περιστατικά και εδώ και αλλού. Γράφτηκε λοιπόν εκεί μια από τι πιο λαμπρέδε του αγώνα του Λαού τη Αθήνα και τη νεολαία τη Αθήνα, κατά των κατακτητών αλλά και των τάγματα ασφαλιτών των γνωστών συνεργατών των ε, Ναζί. Τρεις νεολαί ελασίτε της Αθήνας ο δημιρίτης Δημήτρης Αυγέρης και οι μαχητές Κώστας Φολτόπουλος και Θάνος Κιοκμενίδης αντιμετώπισαν 7 ώρες, επί 7 ολόκληρες ώρες με τα ατομικά τους όπλα σε ένα σπιτάκι στον ημιτό 200 χιτλερικούς που ήταν απ' έξω, και ταγματασφαλίτες, μόνο. Ήταν και Έλληνες που ε, πάλευαν μαζί με τον κατακτητή κατά των Ελλήνων, που αγωνιζόντουσαν κατά του κατακτητή. Τους προξένησαν πολύ μεγάλες απώλειες, και οι τρεις, αυτά τα τρία παιδιά, και στο τέλος έπεσαν στο πεδίο της τιμής. Όπως ε, ε, διαβάζουμε, ένα χρόνο μετά, έκανε ένα αφιέρωμα ο τότε το 1945, και γράφει... Θα σας διαβάσω χαρακτηριστικά γιατί πρέπει να μπούμε στο, στο κλίμα λίγο, έχει μια αξία. Αυτό το σπιτάκι υπάρχει και σήμερα, Δε, δεν τα γράφει ακόμη αυτά ο Ριζοσπάστης, θα σας το πω σε λίγο. Βρίσκεται στην οδό Αγραίων 47 και γράφει απ' έξω, δεν ήταν κάστρο, μα άντεξε σαν κάστρο. Έτσι έχει μείνει και το ότι είναι κάστρο, ένα μικρό σπιτάκι από αυτά τα προσφυγικά που είχε, υπάρχουν ακόμα στην συγκεκριμένη περιοχή. Γράφει λοιπόν ο Ριζοσπάστης ένα χρόνο μετά. «Μετά μισή ώρες στις 12.30 είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά του Αυγέρη και οι σφαίρες του συντρόφου του δεν έκαναν το ντουφέκι του». Δεν έκανα στον τουφέκι του. Πήρε την απόφαση και όρμησε μέσα στη φωτιά την ηρωική έξοδο. Τον πήραν βροχή σφαίρε και έπεσε φωνάζοντα να μην πέσει το πιστόλι μου στα χέρια των βαρβάρων. Προ στιγμή επιτιθέμενοι Γερμανοί και ταγματα τα ασφαλίτε νόμισαν ότι το κάστρο, σε εισαγωγικά αυτό το μικρό σπιτάκι, είχε πέσει. Μάλλοι δύο ηρωικοί μαχητέ, οι 17χρονοι Κώστας Φολτόπουλο και Θάνο Κιοκμενίδη, ο Αυγέρη ήταν 18χρονών, είχαν ακόμα πυρομαχικά και ανάγκασαν τον εχθρό να υποχωρήσει με απώλειε. Η δυσανάλογη μάχη συνεχίστηκε και άλλε δύο ώρε. Γύρω στι δυόμιση έμεινε και ο Κιοκμενίδης, χωρί πυρομαχικά, πετάχτηκε στην πόρτα μεθισμένο από τη μάχη και φώναξε. Του φάγαμε παιδιά. Ζήτω η Ελλάδα μα. Και με την Ελλάδα στα χείλη ψύχισε και το δεύτερο παλικάρι. Τελευταίο είχε μείνει μέσα να συνεχίζει τη μάχη ο Φολτόπουλο, ένα συνεσταλμένο αγόρι, σα διαβάζω από το ρεπορτάζ τη εποχή, από το αφιέρωμα τη εποχή, που όπω και η Κιοκμενίδη ήταν μαθητή και ο Κιοκμενίτης ήταν μαθητής. Οργανωμένοι και οι δύο λόγω ηλικία στην ΕΠΟΝ και στον Εφεδρικό Ελλάς. 17, 18 και 16 χρόνων ήταν οι τρίστους. του. Αυτό το 18χρονο αγόρι κράτησε για άλλε δύο ώρες μακριά από το κάστρο τους επιτιθέμενους. Η απέξω δεν ήξερα τι συμβαίνει, ποιοι είναι μέσα. Νόμιζαν ότι είναι πάρα πολλοί, ήταν μόνο τρία, τρία παιδιά. Έτσι λοιπόν στο τέλος βγήκε έξω και ο Φολτόπουλος και κρατήσει λένε εδώ και... Και οι πληροφορίες, είχε κρατήσει την τελευταία σφαίρα για τον εαυτό του. Περίπου στι 5 το απόγευμα, μετά από 7 ώρε μάχη, Γερμανοί στρατιώτε και 2-3 τσιολιάδε μπήκαν μέσα στο σπίτι, περιμένοντα να βρουν καμιά κατοστή πτώματα. Και εκεί βρήκαν μόνο του τρει ήρωε, νέου, ούτε καν εικοσάριδε, και συνειδητοποίησαν ότι είχαν νικηθεί από τρία παιδιά. Σύμφωνα με τον Αχιλέα Βαφιάδη, μια άλλη μαρτυρία, ο επικεφαλή τη Φρουρά, γερμανό υπαξιωματικό, ε, περιεργάστηκε τα τρία πτώματα. Και ακούγεται να δίνει το πρόσταγμα. Παρουσιάστε, η Φρουρά, η Γερμανή, παρουσιάζει όπλα αποδίδοντα τιμέ στου ηρωικού νεκρού και αποσύρεται συντεταγμένη, ενώ οι τσιολιάδε οι δικοί μα, του Πλητζανόπουλου, του περίφημου, ταγματα ασφαλίτη τότε, είχαν αποσυρθεί πολύ πιο πριν. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Κάθε χρόνο την τιμάει εκεί η περιοχή, σε, μια, σε ένα μικρό δρομάκι, ένα μικρό σπιτάκι, το οποίο είναι κάστρο πραγματικό. Απ' έξω έχει και τι φωτογραφίε των θυμάτων, γράφηκε την των νεκρών, των νεκρών ηρών όχι θυμάτων των και θυμάτων αλλά κυρίως νεκρών ηρών έχει γράφει και την ιστορία αν θέλετε περάστε νομίζω θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις αν δεν είναι και η καραντίνα πάντα γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις 16 χρονών ο ένας, 17 ο άλλος 18 ο τρίτος το τραγούδι του Τζαβέλα αναφέρεται σε ένα 19χρονο από Άσσα Παπαδοπούλου τραγουδάει, είναι η σύντροφός του Πάνου Τζαβέλα ε, ε, Είναι από τους δίσκους του Πάνου Τζαβέλα Και εγώ τους ανακάλυψα, είπαμε είχαμε άσχημα παιδικά χρόνια κάποιοι Πολύ ιδιαίτερα, τους ανακάλυψα εκεί στα 18-19 Και αυτό το τραγούδι το άκουσα εκείνη την ηλικία Και νόμιζα ότι με αφορούν όλοι οι στίχοι Όλο το περιεχόμενο του τραγουδιού ήταν γραμμένο για μένα. Με την... Όχι, πριν 5-6 χρόνια, όχι πολύ παλιά, μην φανταστείτε. Δεν έχουν περάσει και πολλά από τα 19. Εδώ ηνοφένεια πάνω, 21, 10, 80, τηλέφωνο επικοινωνία. σας περιμένει μέσα. Ραίντεοπικαπολιτικά.gr, το mail του σταθμού και τη εκπομπή, βλέπουμε εδώ τα μνήματα που στέλνει. Ο Δημήτρη Κύρκο. Είναι στον ήχο με, τις πρώτε, με τον πρώτο λαό, πάμε στι πρώτε διεθμίσει. Να δει τώρα φίλε το επόμενο σενάριο και θα είναι. Ποιο θα είναι. Επί... Να είμαστε όλοι Εγη... πάνω στα ντάξουν, εισαρούδε να τραγουδάμε τι γειτονιέ. Καλά αυτό έγινε ήδη. Αξιάστη. Όχι, έγινε ήδη από ένα. Τώρα θα είναι, είναι νόμο, θα μείνει. <συρειά> θα μείνει άμα έγινε. Από ένα μήνε. Τέλο, θα πάνα βρω κουδιάρη. Πιέζουν τώρα οι μικροπολίτε και η Εκκλησία να πούμε να ανοίξουν ναι. Εδώ είναι να ανοίξουν ναι. Αν όλοι οι πιστοί του κούλι πάνε γύρω γύρω να δούν τι πρώτο γιατί δεν θα μην ανοίξουν και οι πιστή άλλοι. Θα εμίσω επίστερι, δηλαδή. Θα ανοίξουν να μα δεί και θα αρχίσουν. Δεν κάναμε πάμε και για να ανοίξουν τα τζαμιά και ισλαμοποιείτε την Ελλάδα και θα αρχίσουν όλες τις μαλακίες τους. Α, ναι, και αυτό. Και αυτό. Ίδιοι, Ισχύει και οι αυτό. Οι ίδιοι που θα πιέζουμε να ανοίξουν ένα ίδιο. Τέτοια μαλακία, δηλαδή, ατελείω ότι Ναι, και εγώ εκπλήσω, με αποκλείεται αυτό. Κούκλε μου. Κόλα μου. Αγάπη μου. Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Πέσαν όλοι οι ρε φίλε στην πρωτοφιάλτη να πούμε να τι φάνε, φάνε. Τι να πω, ρε φίλαρα. Να... Η κοπέλα βρήκε μια έξοδο να πούμε να βγει, να πούμε χωρί να στείλει ούτε, ούτε μήνυμα ούτε ταυτότητα και πήγα να τη φάνε. Να πούμε, τι είναι αυτή εδώ ρε. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ήταν πάνω από 1,5 μέτρο στην ταλίκα. Α, αυτό ήταν. Αυτό Α. είναι, δεν είναι. Και ότι έχουν πει στα αυτοκίνητα μπαίνει ένα άτομο. άλλο ένα άτομο. Βέβαια okay. για ταλίκα δεν είχαν πει. Δηλαδή, άμα η ταλίκα ήταν κλειστή και ένα δουλέμπορο μετέφερε πρώτα. Okay, Στιπαγμένου όμω. Και τώρα να πούμε και βγήκαν οι και δημοσιογράφοι, τώρα να πούμε φούλιο στην πρόκληση από το πρωί, τώρα να πούμε να δικαιολογήσουν τα δικαιολογητά Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσαν να ξυπνάμε να πούνε κάτι άλλο σοβαρά θέματα που μαθήσουν την κοινωνία, α πούμε, έτσι, δεν είναι. Όπω. Ε, ε, Όπω να πούμε χίλια πράγματα. Ανεργεια. Τα σπίτια, τα σπίτια πράγματα. Κάνε, παιδί μου, γι' αυτό βάλουν τέτοια. Για να μην πούνε για την ενέργεια, μην πούνε για τα τζή. Πάντοτε να σου πω, ε, ε, εγώ περιμένω από μένα σε μένα, περιμένω γαϊπάνω σε φορτιάκι. Να μου το θυμηθεί, αδελφέ. Άντε μάνα μου επιτέλου, επειδή. Τέλος και με δύο ραζοφόρους να πετάνε τα λιβάνια. Αυτό μάλιστα. Απόστολε, έχω μια καρότσα ακριβώς σαν αυτή που γυκροφορούσα το Σάββατο. Άντε ρε παιδί μου, και ένα καρότσα να πάω να κάνω το γύφτο. Έλα θα με σε εμένα αρκούδα. Λοιπόν, και θα με πάρει, θα με φέρει γύρω στην Αθήνα να δω τι θα πει ο Χαρδαλιάς. Για αυτούς τους ηλυθίους επιτρέπετε εμείς οι άλλοι κλεισμένοι μέσα. Μπορούμε να θα... το δοκιμάσουμε. Τι έκανε αυτός ο ιός ο Κορονιός Τι έκανε αυτό μας κατάντησε να μην μπορούν να ερημήσουμε σπίτι μας Να όχι. περνάει να αγκαρίζει πρωτοψάλτη Κα... από κάτω Να μας θυμίζει ότι είναι ακόμα ζωντανή Αυτή την καούρα είχα ε, Όχι δεν και έκανε δεξιά έγινε αριστε... ε, στρίβει αριστερά Και το πόπολο πηγαίνει straight στο πεζοδρόμιο δεξιά Πολύ μπέρδομα ρε φίλε Εσύ που σε ελληνοπαίδια πως το εξηγείς? Δεν το εξηγώ Έλα με, γιατί δεν κάνει και εσύ ένα σποτάκι για τον κορονοϊό, ε. Κορά μου πεις Τι να πω, μένουμε σπίτι, όχι μένουμε σπίτι, μένουμε δίχω σπίτι. Μένουμε δίχω σπίτι γιατί ξεκινάνε και οι πληστηριασμοί να τελειώνουμε. Ε, μένουμε χαρτόκουτο. Κυρία, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και. <laughs> μένουμε χαρτόκουτο. Ε, ναι, δύσκολο αλλά πρέπει να γίνει, τι να κάνουμε. Αλλά θα βγάλει τα παπούτσια γιατί ο Σπύρο το ξέχα και το κουβαλάει στο σπίτι του τον κορονοϊό με τα παπούτσια. Α, παπα του χαμένο. Για εκατομμύρια δίνε, ρε, πάρτε και σ Τις πρωτοψάλτη ε, κατάφερε μια χαρά Και τις ετοιμάζουν και στο Λέζι με αρέβα Για τα 200 χρόνια λέμε 200, 200 χρόνια άλκης, πρωτοψάλτη ναι, Δεν το τότε αντέχω τότε, άλλο παιδε, θα τραγουδάει αυτή για τα 200 χρόνια Με απελευθέρωση Αυτά τα 200 Είς χρόνια Και αυτή, εκεί θα έχουν πρωτοψάλτη έλεος. Έλεος, όλα ήταν από μου. Το νιόνιο τόσο γλύψιμο, γιατί δεν τον έβαλε Αυτό με τσατίζει μου, ρε, παιδί μου αυτό το νιόνιο Ναι μόνο με ένα ρε εγώ σας τα είπα και νύπτο τα σχήραζουμε. μου. Παιδιά, σας έχω βαρεθεί όλους. έχετε κουράσει. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Είμαστε 24 ώρες στο δοστράωρο μέσα και εντός παλμό και τραγούδι. Τραγούδι, το δωράκι παρατούρου, το δωράκι παρατούρου. Συνέχεια. Πρώτον, οχι κοινωνικότητα κοινωνικότητε δεξιά-αριστερά. Ε, μα πιάνε η εθνική εισαγωγή. Ναι. Λίγο ψυχραιμία να πω Δεύτερον, όχι babysitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα οι γελιάδε, σπήρα μου αυτό είναι δύσκολο. Παρανομία και μέρα μου άρεσε. Εγώ από παρανομία. Τρίτον, μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μα. Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έντζετ. Μαύρα κοράκια, μελίχα, γαμψά. Εγώ σα τα είπα και νύπτω τα μου. Φασισμό στην καθημερινή μα οίδη, απ' Η νέα διαφήμιση μετά από το σημερινό διάγγελμα βέβαια έχει αντιφάσεις μέσα, τη μία μας βρίζει την άλλη δεν θέλει να μας βλέπει, την άλλη μας δίνει οδηγίες την άλλη δεν θα περάσει ο φασισμός αλλά μας λέει να μείνουμε μέσα, όλο μαζί αντικατορπτρίζει την κυβερνητική πολιτική από εδώ και πέρα και διάθεση γιατί υπάρχει μια αμφιθυμία γενικότερα επειδή μάλλον δεν έχουν και τα δεδομένα του ιού δεν ξέρουν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει ή και για άλλους λόγους δεν είναι της Λέει εδώ ένα ακροατή, ο κύριος Ιωάννης παρακαλώ αν μπορείτε να επαναλάβετε το δρόμο στο Δήμο Ιμητού που βρίσκεται το κάστρο των τριών ηρών. Είναι η οδός Αγραίων 47 ΑΙΟΜΕ οδός Αγραίων 47 περάστε Δείτε, σκεφτείτε, καθίστε λίγο, κοιτάξτε προς τα έξω τι έβλεπαν τα παιδιά, οι τρεις ε, νέοι τότε. Κοιτάξτε από απέναντι προς αυτό, τι έβλεπαν οι Γερμανοί, ένα μικρό σπιτάκι, δεν ήξεραν τι ακριβώς συμβαίνει μέσα. Γενικώ, όλα αυτά είναι ωραίο να πηγαίνει κανείς να κάθεται να κοιτάει και να φέρνει ε, τις εικόνες του τότε, τη ε, στιγμή εκείνης και αν μπορεί και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών και ήταν και πάρα πολύ και πολύ μεγάλη όπως ακούσαμε παρά το ότι ηλικίες τους ήταν 16, 17 και 18 χρόνων μετά από αυτά τίτλοι από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρτης μετά την πολύ επιτυχημένη εμφάνιση τη σάλκη τη πρωτοψάλτη στην καρότσα τη Νταλίκα, αρχίζει η εμφάνιση με τον ίδιο ακριβώ τρόπο ο πρωθυπουργό και σωτήρα ημών, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίε, ο πρωθυπουργό μα αποφάσισε να περιοδεύσει στι γειτονιέ τη πρωτεύουσα, ανεβασμένο στη γνωστή καρότσα απευθύνοντα διαγγέλματα, θέλοντας έτσι να έρθει κοντά στον πολίτη και να στείλει μήνυμα νίκη και αισιοδοξία. Η ιδέα δίπλα από τον Πρωθυπουργό μας να βρίσκεται και ταχυδακτυλουργός πραγματοποιώντα τα μαγικά του με λαγού και πριόνια κρύθηκε ω υπερβολική Με τη σειρά του ο Αλέξης Τσίπρας και βλέποντα την τεράστια επιτυχία τη άλκη τη πρωτοψάλτη πάνω στην καρότσα, θέλησε και ο ίδιο να επαναλάβει το εγχείρημα. Προσπαθώντα όμω να διαφοροποιηθεί, δεν θα ανέβει σε καρότσα νταλίκα, αλλά σε βέσπα, θέλοντα έτσι να αποδείξει τη ζωτικότητά του και τη δυνατότητά του να πραγματοποιεί τολμηρέ κινήσει. Ανεβασμένο όρθιο τη σέλα τη Βέσπας και κρατώντα το μικρόφωνο, θα στυλιτεύσει την κυβερνητική πολιτική, περιοδεύοντα του δρόμου τη Αθήνα, φωνάζοντα Go back, Madame Nosso. Go back, Mr. Coronoyos. Λεπτομέρειε σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων έδωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά, οι καφετέρειε θα ανοίξουν στι 20 Μαου, έχοντα τοποθετημένα τα τραπέζια του σε απόσταση 15 μέτρων το ένα από το άλλο. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι μια καφετέρια τη πλατεία Κολονακίου, για να αναπτύξει τα τραπέζια τη, θα χρειαστεί χώρο μέχρι την πλατεία Συντάγματο. Μια άλλη από το Παγκράτη θα πρέπει να φτάσει μέχρι το Χίλτον. Το μέτρο κρύθηκε ω ρεαλιστικό, ενώ οι ελάχιστε φωνέ κριτική που επισημαίνουν την τάχα μεγάλη απόσταση και το γεγονός ότι όλη η Αθήνα θα γεμίσει τραπέζια κρίθηκαν ως υπερβολικές. Αντίστοιχες είναι και οι αποφάσεις για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάθε μαθητής θα πρέπει να απέχει από τον άλλον τουλάχιστον 14 μέτρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα θρανία θα βγουν εκτός σχολικών μονάδων και θα διασπαρούν σε όλη την Αθήνα. Η πρόταση του Κυριάκου Βελόπουλου να μεταφερθούν τα θρανία και οι μαθητές σε ακατοίκητα νησιά κρίθηκε ως ανεπάρμοστη. Προσωρινά. Κερός. Κερός να ανέβουμε όλοι σε ένα ντάτσουν και να περιφερόμαστε σαν αρκούδες τα στενά της Αθήνας. Αλλά τα ντάτσουν να τηρούν αποστάσεις το ένα από το άλλο, δύο μέτρα τουλάχιστον. Τώρα που ακούγαμε αυτές τις σουρεαλιστικές ειδήσει από το Μπαλούρδο, ε, οι Ιταλοί έχουν φτιάξει ένα κείμενο που λέει τα 20 πράγματα που έχω καταλάβει από τον κορονοϊό. Έχει μεταφραστεί, κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, Σα τα διαβάζω. Τα 20 πράγματα που κατάλαβα σχετικά με τον κορονοϊό. Πρώτον, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι για κανένα λόγο, αλλά εάν πρέπει να βγει, τότε μπορεί να βγει. Δεύτερον, όλα τα καταστήματα κλειστά εκτό από τα ανοιχτά. Τρίτον, δεν πρέπει να πηγαίνει σε νοσοκομεία εκτό αν πρέπει να πα. Δεν μπορεί να πα και στο γιατρό αρκεί να μην είσαι πολύ άρρωστο. Τέταρτον, όταν βγει, θυμίζει τη βεβαίωση μετακίνηση που είναι αντισυνταγματική, αλλά και υποχρεωτική. Εάν δεν την έχει, ωστόσο δεν έχει πρόβλημα γιατί μπορεί να τη συμπληρώσει επιτόπου, αν και εφόσον γίνει έλεγχο. Οι Ιταλοί τα γράφουν αυτά, αφορά και την Ελλάδα βέβαια, είναι ο παραλογισμό που ζούμε τι τελευταίε μέρε. Πέμπτον, οι μάσκε είναι άχρηστε, αλλά τον αφορά μία μπορεί να σώσει τη ζωή. Έκτον, τα γάντια δεν θα σε βοηθήσουν, αλλά μπορεί και ναι. Έβδομον, αυτό ο ιό θα εξαφανιστεί το καλοκαίρι, αλλά ίσω και να παραμείνει για πάντα. Όγδον, θα πρέπει να παραμείνουμε κλειδαμπαρωμένοι έω ότου φτάσουμε στην ανοσία γέλη που σημαίνει ότι πρέπει να μολυνθούν όλοι, αλλά παραμένοντα κλειδωμένοι στο σπίτι του. Ένατον, Ετοιμάζουν εμβόλιο για να μα εφοδιάσουν με αντισώματα για έναν ιό που αλλάζει συνέχεια και δεν δημιουργεί αντισώματα. Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν αναρώσει δεν θα αρρωστήσουν ξανά, αλλά μπορεί και ναι. Δέκατον. Ο ιό δεν επηρεάζει τα παιδιά, εκτό από αυτά που αρρωσταίνουν. Είναι τα των Ιταλών, τα είκοσι είμαστε στα 10, Τι έχουμε καταλάβει από τον κορονοϊό. Εν δέκατον. Τον ιό τον πήραμε από τα ζώα, αλλά τα ζώα δεν μπορούν να κολλήσουν. Εκτό από τη βελγική γάτα που βγήκε θετική το Φεβρουάριο και μάλλον επειδή δεν έχει διαβάσει σχετικά διατάγματα. 12. Όταν αρρωσταίνει, έχει πολλά συμπτώματα. Αλλά μπορεί επίση και να αρρωστεί χωρί συμπτώματα. Μπορεί επίση να έχει κάποια συμπτώματα χωρί να είσαι άρρωστο ή να είσαι μεταδοτικό χωρί να έχει συμπτώματα. Ό,τι προτιμήσει ο κάθε άρρωστο. Και άριστο, θα μπορούσαμε να βάλουμε εμεί εδώ. 13. Για να μην αρρωστεί, πρέπει να τρώσει υγιή διατροφή και να ασκήσει. Μια κούρσα 10 χιλιόμετρων σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων αναζωογονεί και αναπτύσσει τη φαντασία. 14. Είναι όμορφα να αναπνέει καθαρό αέρα. Αλλά αν δεν έχει κύπου η μπαλικόνι ξεχάσει το. 15. Μπορεί να παίρνει φαγητό πακέτο από το οιστιόριο στο σπίτι, το οποίο ωστόσο μπορεί να το έχει παρασκευάσει άτομο που δεν φορούσε μάχε. Επομένω καλύτερα να αφήσει το φαγητό έξω για τρει ώρε να πολυμανθεί, εάν δεν έχει σκύλο που μπορεί να το φάει. 16. Ο ειο παραμένει ενεργό σε διαφορετικέ επιφάνει για δύο ώρε. Όχι, 4 ώρε. Πώ λε, 6 ώρε. Έλα, ποιο προσφέρει τα περισσότερα. Παίζουν και αυτή η Ιταλή και όλοι βέβαια. Με τι ε, αντιφατικέ και αντικρώμενε δηλώσει των ειδικών. Και εδώ και στην Ιταλία και παντού. 17. Στα 20 τελειώνει. Ο ιό εξαπλώνεται στον αέρα για ένα μέτρο. Μερικέ φορέ δύο, αλλά αν υπάρχει άνεμος, ίσω περισσότερο. 18. Έχει την υποχρέωση να παραμείνει κλειστό στο σπίτι με την οικογένειά σου, αλλά δεν πρέπει να κυκλοφορά με την οικογένειά σου σε αυτοκίνητο. 19. Δεν έχουμε καμία θεραπεία εκτό από ένα φάρμακο κατά των ρευματισμών. Και ένα κατά τη χολέρα και του έμπολα, θα συμπληρώσω εγώ. Η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα βήματα. Και 20, αυτό ο ιός είναι θανατηφόρος αλλά όχι πάρα πολύ. Ίσως να οδηγεί σε παγκόσμια καταστροφή. Αυτά λοιπόν γράφουν οι Ιταλοί. Το μετέφρασαν, το διασκέβασαν και λίγο εδώ οι Έλληνες. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η καραντίνα τα έχει κάνει όλα αυτά. Μετά από τα πολύ έξυπνα Ιταλικά και Ελληνικά. Έλληνας λαός ακολουθεί τώρα. Ναι. ναι, παρακαλώ, τα παραπολιτικά εκεί Ναι, ναι Καλή σας μέρα, μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση παρακαλώ Λεκάτε. Ναι, κάντε Όλοι μου πήρε η ώρα 10 και 20 Ένα ταξί από τη πιάτσα εκεί ήταν σταυρωμένο στο Εγάλιο Και πήγε στο νεκροταφείο, στο τρίτο νεκροταφείο. Αυτό μου λέτε δύο παρανομίες καραμπινάτους τώρα, έτσι Και ταξί και νεκροταφείο. μάλιστα ε... Πήγε στο ταξί για να πάει στο νεκροταφείο, κύριε μου Έστειλε μήνυμα? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Α. Έχασε το κινητό. κινητό μέσα στο ταξί, καταλάβατε. Mm -hmm. Αν μπορείτε να κάνετε βιάνε εκείνος, όποιο ταξιδίσαι, αν βρει το κινητό, είναι ένα μαύρο κινητό. Ε, θα... Μαύρο, πώς έτσι. Έχω Μισό λεπτάκι κινητό. τώρα. Στο νεκροταφείο ήταν παράνομο που πήγε και το ταξί που πήρε. Γιατί. Τι γιατί, έστειλε μήνυμα για να πάει νεκροταφείο. Είχε το χορτί μαζί του. Υπάρχει τέτοια επιλογή στο χαρτί Πάνα να πληρώσω και η Δία λέει γάμος Έκανε εγκλήμα, δεν το κατάλαβα Εγκλήμα δεν λέω ότι είναι εγκλήμα αλλά 150 ευρώ είναι Μήπω δεν το θέλει το κινητό τελικά Μήπως θα πάρει καινούριο με αυτά τα λεφτά Ωραία ευχαριστώ πολύ Τώρα εξηγούνται όλα. Εκεί ψηλά στο νημετό που ανέβηκε ο Μητσοτάκη και είδε τον εξογίνο. Τι του, του... πένα κλειστούμε όλη τη σπίτι, στο διάλογο κολοξογήινε. Ή του έδωσε τον Ιωνα. Μπράβο, του έδωσε το χτυφό, ο Α... εκδότη. Πρόσεξε τι έγινε. Μετά πήγε ταξίδι στην Κίνα ο Μητσοτάκη. Τίποτα δεν έτσι, εξηγούνται όλα σου λέω. Πήγε ταξίδι στην Κίνα, το έδωσε στον Κινέζο. Ο Κινέζο που ξέφυγε του Κινέζου πήγε σε όλο τον κόσμο. Θα κάνει εκλογέ ο Μητσοτάκη θα τη Έλα, πάλι καλά. Από Ολλανδία τηλεφωνώ και εγώ να μπέσω πάνω στον προηγούμενο, να περδέψει ώρε. Καταλαβαίνω, λέγει. Εδώ μα ενημερώνε όμω για τι τράπεζε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου Γιατί Οι τράπεζε να... μα περνούν ρε... δύσκολε ώρε τώρα, όπω ξέρουμε. Οι τράπεζε μα περνούν δύσκολε ώρε. να στέλνουμε χρήματα να παίρνουν περισσότερα τρία δεν ξέρω τι να κάνουμε. Μήπω αν γίνεται, α... α... α... ναι, ναι, ναι, να yeah. γίνεται παιδί μου, οι δημοσιογράφοι και αφού δεν το έχουν, δεν ρώτησαν. Λυπάμαι. Μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρώσει πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Γεια σου, πείλε Αποστόλη που δεν έχει σαν Αυτό είναι αλήθεια. <laughs> Δίκαλο. Ε, δεν με να σε πω ποιο είμαι, ο Γιάννη είμαι. Έχετε παγωθεί με το μισοτάκι, έχετε φάει τα λισακά σα, είναι ηγέτη. Το λέγαμε τέλειο. Αυτό, αυτό έχουμε, θα... σκάσε τη σύλια. Ουρλωμάτι τον λέγαμε, είναι η Πάει και τελείωσε. Να φάτε τα λισακά σα. Θα τα φάμε, αλλά και αυτά δεν ξέρω αν βοηθούν Αμα είναι αντιξωδωτικά. Είμαστε οριακά τώρα μετά το, το Πάσκα. Τι να πω, ρε, τι να πω, δεν έχεις καβαλήσει, λέει, το καλάμι. Όπα, που σ***ο Γεννημένος πάνω στο καλάμι, ρε. Άκου <κου> δεν το έχει καβαλήσει. Ο γέρο πάντα Ο γέρο ήταν στο παλαιό φάλιρο. Ναι. Έστελνε τη γυναίκα του να ψωνίσει. Όστα να μην αρρωστήσει αυτό να αρρωστήσει η γυναίκα του. Την άρπαξε η γυναίκα. Δεν την άρπαξε, αλλά ο γέρο προβλε... προέβλεψε να αρρωστήσει κίνη. Άντρα. Άντρα. Μιλάμε για άντρα με αριστερά. Όχι, ασανικό αλφα τώρα, όχι μαλλιέ. Ε, μα, ε, μα. Και τώρα τρει μέρε είμαστε στο Πορτοράφτη. Μέχρι το καλοκαίρι να αρχίσουμε τα μπάνια μα. Α, Ρσά. τα μπάνια, ναι, ναι. ναι. Απαγορεύεται, ξέρει. Τα μπάνια του γέρου θα, θα ξέρεις, ε, γυρνάω από το μπάνιο. Ναι να βλέπεις μια δυσγέρα και κάνω παγωμένο dudsre. Α, 80... και τι, μικρéni κι άλλο; 80 χρονών γέρο, τι πες; Μικρéni κι άλλο μετά; Τίποτε, δεν υπάρχει τίποτε πια πάει. Αυτό ξέχασες το. Ανεπακτός, ε; Αφού όταν κατουράω, βρέχω τα αρχικά. Μου. Τόσο χαλιά. Τόσο, ε. ε; Ναι, ναι. Ο limbao οριζόντια όμως, η γέρη κοlimbano ξέρει. ξέρεις. Κουνάνε τα ποδαράκια του και τα και του, και σιγά-σιγά, τቹ τቹ τቹ τቹ Εγώ φοράω μάσκα, πέδιλα, κάνω κατάδισι, πιάνω καπιάνο φταπόδια, καμένος γέρο μα μια τσανά, αλλά. με μια πούνα αλλά... π... όρσε. Να. Βγείτε στους δρόμους Πετάξτε λουλούδια Χαρμόσυνα νέα Οι καμπάνες να βαράνε Είναι ο Άδωνης Ο οποίος θυμόσαστε μια από τις χαρακτηριστικότερες δηλώσεις Εποχής κορονοϊού Είναι ότι θα σας δίναμε πέντε χιλιάρικα Αλλά επί την όλα κλειστά τι να τα κάνετε Τώρα που ανοίγουν όμως όλα από Δευτέρα τα μικρά μαγαζιά, α δώσουν τα 5.000. Αν όχι, 5.000. Α το κάνουμε λίγο πιο εύκολο για την κυβέρνηση. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, με ιδέε, όχι η αστεία και προτάσει για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μα ακούτε ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Ε, τώρα live, μετά σε κονσέρβο, οπότε θέλετε. Και στο YouTube, στο ελληνοφρένια official. Και από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε, να πείτε τα δικά σα. Διάβασα εγώ ένα αστείο σατυρικό κάπω. Κειμενάκι από του Ιταλού που κυκλοφορεί, φαντάζομαι, και σε άλλε χώρε και εδώ στην Ελλάδα. Τι ήταν να το διαβάσω. Αρχίσαν εδώ τα μηνύματα. Μα πάνε σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κο κοροναϊού, Δείτε τι ψήφισαν. Λέει ότι θα μα εμβολιάσουν. οι ε, μη συμμόρφωση των νόμο. Αρχίσαν όλα τα τέτοια, οι απόψει, οι γνωστέ, οι φοβικέ και η μια μέθοδο ερμηνεία για τα πράγματα, για την καθημερινότητα, για αυτά που βλέπουμε. Ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι αυτό που νομίζουμε ότι βλέπουμε και ότι αυτό είναι ο κανόνα και όχι αυτό πραγματικά βλέπουμε και είναι μπροστά μα. Αρνείται ο εγκέφαλο να δεχθεί αυτό που βλέπει και φτιάχνει μια δικιά του πραγματικότητα και πιστεύει αυτή που δεν υπάρχει, αλλά όχι αυτή που υπάρχει. Ευκλήρη τη ακαλότω έχει η σειρά τώρα. Εμεί έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Ότι καλό είναι να παίρνουν οι εργαζόμενοι μόνο 500 ευρώ το μήνα, γιατί αλλιώ μετά θα παχαίνανε να του δίναμε περισσότερα λεφτά, επειδή δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν τίποτα άλλο. Μοντάζ ήταν αυτό, μην ταράζει τη ΣΥΡΙΖΑ Τώρα θα ακούσουμε το κανονικό Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα Τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι και Έχουμε κάνει μια ανάλυση Γιατί χρειάζεται περισσότερο Το σκόιλ ελικίκου Αυτό και αυτό ήτανε μοντάζ Όλα ψέματα, ό,τι ακούτα από εδώ Τα μισάκι παραπάνω είναι Ψέματα, φτιάξαμε και διάφορα. Επειδή τοποθετήθηκε προχθές στη Βουλή ο Τσακαλάτο και ανακάτεψε το σκόιλ ελικικού, αυτό που επίση είναι μια φράση που έχει μείνει από τι μέρε τη καραντίνας και το βάλαμε να λέει διάφορα τέτοια. Τα ανάποδα είπε ο άνθρωπο ότι αν ήταν αυτή στην κυβέρνηση θα μοίραζαν λεφτά παντού όπω το έκαναν και με το μνημόνιο που χτύπησαν λύπητα τη Μέρκελ, που η Ευρώπη χόρευε στα νταούλια τα δικά μα και όλα αυτά που ξέραμε, τα λέγανε, του πιστέψαμε και τα εφάρμοσαν μέχρι τελευταία. Γραμμή και τέλεια ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης μιλάει στη Βουλή και για να είναι εντάξει με τον εαυτό του με τα μέσα ενημέρωσης και με το κοινό του είπε το εξή. Είτε ο κύριος Σόλτς και ο κύριος Έξτρα είναι ανόητοι είτε δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι το ευρωομόλογο είναι εποφελές για όλα πλήρη την Ευρώπη. Νομίζω ότι η δική μας ανάλυση είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστώ, εγώ θα επιστρέψω στην Αίγινα. Το λέω αυτό για όσους θέλουν πάλι να πνίξουν τη φωνή μου δημιουργώντας αθλοιότητες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τεσέσίμηση είναι το πλοίο. Παρακαλώ οργανώστε καλύτερα τη σκευωρία αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος θέλει να πνίξει Τη φωνή του βαρουφάκη Ποιος είναι αυτός ο ανόητος που θέλει να πνίξει Τη φωνή του βαρουφάκη και οργανώνει συγχωριές Καλά κάνει ο άνθρωπος εδώ και λέει τα ωράρια Αναχώρησης του πλοίου θα πάει πάλι στην έγινε Ήρθε μίλησε στη Βουλή ξανά έρχεται και πρωτομαγία άλλωστε Αλλά ποιος είναι αυτός ο ανόητος αυτόν τον τόπο που θέλει να πνίξει Τη φωνή του βαρουφάκη που αν ήταν νοήμ αυτή που κοινούνουν τα ανήματα θα πρέπει να είχαμε 10 βαρουφάκη να μιλούσαμε και να μην μπνοίξουμε καμία πολύ φωνή. Είχε έρθει πριν μερικά χρόνια. Η Αλεξανδρόφ, η χωροδία. Είναι η συνέχεια του κόκκινου στρατού, Αλεξανδρόφ λέγεται πια. Τα σύμβολα μα τα έχει διατηρήσει, φυροδρέπανε στα καπέλα, στα μανίκια, στα γαλλόνια. Ε, η στρατηγική χοροδό είχε στον Μπάτμην είχε δώσει μια παράσταση και είχαν τραγουδίσει εκεί και αυτό που θα ακούσετε τώρα το βάζουμε επειδή εκδόθηκε σε πιο καθαρό, με πιο καθαρό ήχο. trawacina na ni pora vés, behez Mesim behez Hene ni pora η καριέρα αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω ποιοι το βγάλανε, πάντως το είχαμε και παλιά εμείς όχι τόσο καθαρός ήχος. Οπότε τώρα που ήρθε καθαρό το ακούμε, μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα από μαύριο. σας. man Τι έγινε μάνα μου Χάθηκα ε Χάθηκε σε είχαν όμως το κόψανε <χι>, Σχεδόν Ρε, εσύ ε, κανείς δεν κατάλαβε τελικά το σκόλιο ελικίκου και το μπέτζι του νεόκτητήν ε Κάνε ε, δυνατόν Όχι δε μήπως εσείς που είχετε το πιο λαλιά εκεί πέρα τα πιάνετε θα σου πω τι είναι. Είναι ο κωδικό για το εμβόλιο του κορονοϊού, ρε φίλε. Α. Oh. Κατάλαβε. Όχι. Oh, okay. Αλλά πρέπει τώρα κάποιο να το σπάσει. Ούτε εγώ κατάλαβα. Ah. Έλα να σου πω. Δεν βρέθηκε όμω κανεί, mm. κανεί δε σε αυτή τη χώρα. Κανεί δε να πήρε για τον Κυριάκο, ρε. Δεν καθόμαστε και ξύνουμε τα αρχήγια μα <σπάς> όλη μέρα. Ρε, όλη μέρα. Ρε. Καλά, εσύ, <σπάς> ό,τι και να ξύνει, με <σπάς> αρχήγια νοιάζει τόσο μικρό που είναι. Σαφί. <σπάς> Κάθε ό,τι είσαι. Αλλά καλεί δεν είπε να ευχαριστώ. Δεν ντρέπεστε όλοι. όλοι. Το ε, λέω εγώ. Πέρα. Έχω τη γενναιότητα να πω ευχαριστώ. Σε ποιον όμω. Στον κούλι. Γιατί. Γιατί μα έχει. Καθόμαστε. Ξύρουμε τα αρχεία μα. Καθόμαστε. Καθόμαστε. Μέσα στο σπίτι όλη μέρα. Βουλευτέ κατατίσαμε πια. Έλεω. Κομμουνισμό <laughs> <Το> <laughs> έχει φέρει. Μα <laughs> έχει κάνει όλου ίσους. Εμεί είμαστε πολύ περήφανοι πω ελληνική κυβέρνηση καταφέραμε να είμαστε ένα από τα. 5-6 καλύτερα παραδείγματα γενομική διαχείριση στον κόσμο. Mm -hmm. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη συμμετείχε και προφθές σε μια τηλεδιάσκεψη με τους ε, 7 αρχηγούς κρατών mm -hmm. ε, με τα καλύτερα αποτελέσματα στον κόσμο. Γιατί επέλεξε να σώσει ανθρώπινες ζωές και όχι να κρατήσουν αυτή την οικονομία. Λοιπόν, για τι βλακίε πλέον Κυρανάκυση ο κάθε Κυρανάκη περιδιάσωση στι της... Της ζωέ και τη οικονομία, αυτό θα είναι καταρχάς, το αφύγημα για όλο τον επόμενο χρόνο και δύο χρόνια. Αυτό είναι το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, και αλλιώ ήρθο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε, ήρθω ΣΥΡΙΖΑ μα έβγαλε τα μνημόνια. Τα και κα, τώρα δεν ξέρουμε πώ να, κά, να κά, πούμε κα, κα, τα μνημόνια. Κάναμε τα παλικάράκια, μα έβγαλε και θα μα βάλει ο άλλο. Κατάλαβε, είναι πε, είναι, είναι σε το μπήκ και βγήκε και πάει απέξι. Τέλο πάντα, για όποιο θέλει να, να δει κάτι σοβαρό σχέση με το τι κάνει οικονομία και πόσο οικονομία Ζωές. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα έχει βγάλει ο Ιωαννίδη, αυτό του Στάτφορντ, ο οποίο έχει βγει αρκετά τι μέρε, είναι και επιδημιολόγο και έχει βγάλει μια έρευνα τα προηγούμενα χρόνια κιόλα που λέει ότι για κάθε χρόνο κρίση οικονομική στην Ελλάδα περίπου πεθαίνουν τρει άνθρωποι εξαιτία του στρε, των καρδιακών, των αυτοκτονιών ω άμεσο αντίκτυπο των οικονομικών προβλημάτων. Τρει άνθρωποι το χρόνο. Επί 10 χρόνια που έχουμε την κρίση είναι τριάντα άνθρωποι. Αυτό για όποιον λέει παπαριέ οδηγίε μα, όσο ότι ζωέ. Γεια σου, αποστόλη μου, εδώ δόξα δράμα. Γεια σου, δόξα μου. Δεν θέλω να πω τα πετρεμένα πώ τα περάσατε και χρόνια πολλά κλπ. Τι πώ περάσαμε, Μωρή, γιατί λείψαμε, εδώ ήμασταν. Πώ περάσαμε, mm. σπίτι όπω και τι προηγούμενε μέρε. Απλά ήταν με αρνή. Δεν πήγε στο χωριό. Ποιο χωριό, μου, να πάει, επιτρεπότανε. Δί σου άδονη και πήγαινε. Πήγε Σκέφτηκα πήγε. να ντυθώ αρνή, φέτο τη λίτονε. Δί σου άδονη και πήγαινε στο χωριό. Ποιο θα σε έφτιαχνε, κανένα δεν σε έφτιαχνε. Έλεγχο. Σωστό και αυτό. Ήρθε κακεντρική, το λέω για το θύμιο, για σένα. Ο θύμιο είναι. Η πρώ του καλλιτέχνε και, τους καλλιτέχνες και το... Ναι, ναι, και το είδαμε. Ναι. Αν έκανε κάτι, διεκδίκηση για του καλλιτέχνε. Έθεσε τα προβλήματα του κλάδου μα όλα. Έτσι ακριβώ. Πήγε γι' αυτό, αλλά εσεί δεν το αντιληφθήκατε. Δεν το αντιληφθήκαμε. Δεν ήταν δεν αντιληφθήκαμε εύκολο, είναι και η αλήθεια εσύ. είναι. Ήρθε Και φώναζε η κυρία Πρωτοψάτη να ακούσουν οι θεμάδες. Ότι φώναζε, φώναζε. Είτε. Αυτή την καρύδα την ακούσαμε. Ότι σε πέντε μέρε πρέπει τα είναι η τάση που μου να σου πω κάτι, ρε φίλε, τώρα εξηγούνται όλα γιατί η κομματοσκυλίαση βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ο Κινούλη μετά τον Τσέρνομπιλ που παντρεύτηκε τη Δαμπανάκη, μετά από δύο μήνε φάγανε τούρτα, λέει με φράουλε. Ναι. Αφήνε το κόμμα στη Σοβιετική Ένωση. Τούρτα με Φίλω... φράουλε, εγώ άλλο έχω ακούσει. Κατά με φράουλε, τέλο πάντων, για πε. Κατά με, με τούρτα, είπαμε, λέω, τσιάπια σήμερα. Να... Α, τούρτα, λέμε και του σκύλου, άμα σκύλο, κάνει πολύ, ναι. Να το διαχτεύσει ο Καλαμούκη, ο... ο... ο... ο... ο... εγώ είμαι σίγουρο, εκείνη την εποχή έτρωγε φράουλε και μαρούλια. Γι' αυτό είχα να ντήσει έτσι όπως είχα να ντήσει. Αυτή δηλαδή, είναι ενέργεια. Γεια. Ό,τι να είναι. Γεια. Yeah. Πω όλοι έχουν μια υποψία η οποία τίνει να μου γίνει βεβαιότητα το κυκύλια στο βάφτο μαλί. Το βάφτο μαλλί? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και τι έγινε. Δεν ξέρω, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το φουντώνει λίγο, το κάνει και λίγο αντε το κούμπο. Μπα και μπερδεθεί κάποιο και τον περάσει για πετυχημένο μα και την πολίστα. Δεν ξέρω, τώρα το κοιτάω και το λέω. Μάλλον το βάφτο μαλί. Βλέπει του κροτάβου εδώ πέρα. Μπορεί, μπορεί, δεν αποκλείεται. Είναι και πιο αγενευτικό έτσι. Γιατί άμα είσαι αγενευτικό, γιατί δεν μην το κάνει. Ναι, ναι, πάντω πέρα, πέρα, πέρα, πέρα από την πλάκα όα... και εγώ είσαι ο Ά Γίνεστε αυτή τη στιγμή, το ξέρετε αυτό, μπράβο σας.